όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ο Μπρότσκι, ρώσος ποιητή, διηγείται πως μια εκκλησία γκρεμίστηκε στην πόλη του κάποτε, και ο χώρος που άδειασε έγινε πλατεία. Σε λίγο, λοιπόν, λέει, κανείς δεν θυμόταν που ακριβώς υψωνόταν ο ναός. Κανείς, εκτός από ένα κοπρόσκυλο... που πήγαινε πάντα στο ίδιο ακριβώς άδειο σημείο της πλατείας... σήκωνε το πόδι του και κατούραγε... γιατί εκεί θυμόταν ότι ήταν άλλο και η γωνία. Αυτές τις μέρες είναι γνωστό... ότι έχουμε μια επανάκαμψη της εκκλησιαστικής υμνογραφίας... όχι μόνο στο πλαίσιο των νεών αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτισμικής σύμφρασης θεωρείται πολύ ίν, πολύ χαρακτηριστικό δείγμα εμβάθυνσης το να ακούσει κανείς και λίγο ρωμανό, να συζητήσει λίγο επ' αυτού. Μάλιστα, η ημνογραφία τώρα τελευταία αποτελεί και ένα είδος άτυπου best seller, διότι είναι το μόνο είδος κειμένου που κυκλοφορεί σε πανάκριβες εκδόσει και εν σπάει τα ταμεία που σημαίνει ότι κάτι βαθύτερο αναπαύει στη συνείδηση του καταναλωτή. Όμως αυτό που είπ' αυτούς τους σώρους εισπράτεται από την νημνογραφία είναι ένα απολύθωμα. Ένα σχήμα δίθεν καλλιέργεια, ένα σχήμα που στην διάλεκτο του άλλοτε καιρού θα το ονομάζαμε ευθέως φαρισαϊκό και με δύο λόγια εγώ προτιμώ το κοπρόσκυλο. Προτιμώ δηλαδή κάποιον ο οποίος... Έχει μνήμη μωρού, θα λέγαμε, στηριγμένη στην όσφρεση και στο σημάδεμα του τόπου. Και που επομένω μπορεί ακόμη να ανεβάζει από το έρευο τη θρησκοληψία, τη μυσαλλοδοξία, του ξεμαλιάσματο στη σύνοδο, να ανεβάζει ω εν κλώνονα γκάλε, που θα έλεγε ο Ρωμανός, Αλήθειε που μπορεί να υπόθηκαν στο ιδίωμα τη Ορθοδοξία, θα μπορούσαν να έχουν υποθεί οποιοδήποτε άλλο, αλλά εν τέλει ισχύουν γιατί είναι βαθύτερε από κάθε ιδίωμα. Να το ξαναπώ θα προτιμούσα κάποιον ο οποίος μπορεί να πάει στο επίκεντρο της υμνογραφίας και να βρει αυτό που η υμνογραφία όταν αληθεύει και δεν είναι απλώς ένα ξετύλιγμα δογματικών διατυπώσεων αποτελεί την ουσία της. Γιατί όταν λέμε ότι ο Ρωμανό ο Μελωδός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές που διαθέτουμε στα ελληνικά και είναι, τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τι ακριβώς εννοούμε. Δεν μπορεί να είναι ποιητής και να μην τον αντιληφθούμε στο σύνολό του. Να μην αντιληφθούμε αυτό που λέει ο ίδιος, όχι στο κλασικό κοντάκιο για τη γένναση, από το οποίο αποσπάται το γνωστό υπαρθένο σήμερον των υπερούσιον τίκτη, αλλά σε ένα άλλο, στο οποίο απερίφραστα ο ίδιος δηλώνει «Νικόμαι δια των πόθων, ον έχω προς τον άνθρωπο μου». Θα πρέπει να αναχθούμε λοιπόν σε μια συνθήκη ριζικού εξανθρωπισμού της θεότητας τον οποίον εξασφαλίζει ο Ρωμανός μέσω της ποίησής του και από τον οποίον δεν απολείπει ούτε το στοιχείο της κομμωδίας. Πράγματι για όποιον διαβάσει Ρωμανό θα διαπιστώσει ότι στο ίδιο εκείνο εναλλακτικό κοντάκιο η Εύα ακούει τη Θεοτόκο να ανανουρίζει το μωρό τη και να του λέει Συ καρπός μου, συ ζωή μου, πώς λένε όλε οι μόνοι στα παιδάκια τους. Και ακούγοντάς το ανασκυρτά, γιατί να επιτέλους η κατάρα που βάρνε στι γυναίκες αποτινάσετε Το να γεννάς δεν θα είναι καταδίκη και πόνος και τα ράκη που ήφανε όφης θα ξαναγίνουν στολή. Ο Αδάμ όμως, ακούσε του λόγους ουσήφανε η σύζυγο, ανανέβει ως εξύπνο και έτσι μαγμουρλείς ακόμη, φυσάει και το γιαούρτι. Διότι γαρεστή, λέει και φοβούμε την φωνήν, εν πήρα ημί, όταν το θείλει Και έτσι έχουμε μια αυθεντική σκηνή της πιο τυπικής κομμωδίας. Μιας κομμωδίας που συνοψίζει τον εξανθρωπισμό, τον αποκορυφώνει και που βέβαια αφανίζεται μαζί του όταν θα ανοίξουμε την δερματόδετη με σκάλπ διαφωτιστού έκδοση της υμνογραφίας προσπαθώντα να βρούμε τι διάβολο είπε ο Ρωμανός, και είναι τόσο σπουδαίος. Αυτό ήταν ένα θράψμα από την περσινή εκπομπή για την παραμονή των Χριστουγέννων και σκέφτηκα να το μεταφέρω εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, η εκπομπή έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει ένα χρόνο. Δεύτερον, το νήμα του εξανθρωπισμού που διαπερνά την υμνογραφία, προσπάθησα έκτοτε να το ξετυλίξω και σε άλλες εκπομπές, κυρίως σε μια δέσμη εκπομπών της μεγάλη Εβδομάδας και ευκαιρίας παλιδοθήσει θα ήθελα να το οδηγήσω στην εκβασή του, που είναι ταυτόχρονα και μια σπονδή στον brecht κάτω από το ζώδιο του οποίου ετέθησαν εξ αρχής οι εκπομπές. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει μια σαφής και προσεκτική διάκριση. Το νήμα αυτό του εξανθρωπισμού, σαν το πυρακτωμένο νήμα του Λαμπτήρα είναι ότι απομένει και υφίσταται όταν τα γύρω δογματικά γίνονται αέρας κοπανιστός. Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ταυτίσουμε στο μυαλό μας με μια μορφή εμπορευματοποιημένης, ας πούμε, εκοσμίκευσης. Αντιθέτως, αν τον κόπο, είναι επειδή λάμπει με ένα φως εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα άπειρα φωτάκια με τα οποία... Στολίζονται τα παράθυρα, οι πόρτες, οι κήποι, τα σπίτια... Τα φωτάκια που αναβοσβήνουν και τραγουδάνε... Τον νήμα αυτό φωταγωγή κάτι βαθύτερο... Και μερικές φορές είναι υποχρεωμένο να εκπέμπει ένα μάλλον σκληρό φως... Έτσι όταν η χρήση της υμνογραφίας... Φάνηκε να καταλήγει πια μονόπαντα θα λέγαμε... Στις χριστομάθειες και στις νεοορθόδοξες τελετουργίες... Μόδες, και αυτό μεταφράστε το στα εκάστοτε σύφραζομενα κάθε χώρας, το σκληρό φω κατέληξε σχεδόν κοινικό, επαναφέροντας όμως ταυτόχρονα στο προσκήνιο και έναν κόσμο που η μόδα και η κατανάλωση τον άφηναν για πάντα στο σκοτάδι. και ο πιο σκληρός ανάμεσα σ' αυτούς που προσπάθησαν να αναστρέψουν τη χρήση ήταν ο Μπρέχτ. Τάνουν Χριστούγεννα λοιπόν Παραμονή Κι εμείς σαν όλους Ετοιμάσαμε γιορτή Μα δεν είναι άνετα Σαν φάτνη εδώ μέσα Μπαίνει το κρύο από παντού Δεν έχει μπέσα Χριστούλη Κόπιασε, γεννήσου αν θες Μα κοίτα Σου στρώσαμε Δεν έχει τζάκι όμως και πίτα Τρέμουμε Κι όλοι αγκαλιαζόμαστε σφιχτά σαν τους πρωτόγονους σε σκοτεινή σπηλιά. Το χιόνι πέφτει στο κορμί μας, το παγώνει. Το χιόνι εισβάλλει στην καλύβα και σαρώνει. Κόπιασε, χιόνι. Μπες, θα βρεις φίλους εδώ. Και μας, μας έδιωξαν από τον ουρανό. Κρασί ζεσταίνουμε, παλιό και δυνατό. Κάνει καλό με τέτοιον άγριο καιρό. Ζεστό κρασί, ξύλα στην πόρτα καρφωμένα. Έξω ουρλιάζουνε αγρίνια θυμωμένα Κοπιάστε αγρίνια Να κρυφτείτε από το χιονιά Ούτε τα αγρίνια έχουνε ζεστή φωλιά Θα ρίξουμε τα πανωφόρια στη φωτιά Να γίνει φλόγα της για λίγο πυρκαγιά Να ζεσταθούμε ενώ θα καίγεται η στέγη Να ζούμε όταν το σκοτάδι πια θα φεύγει Κόπιασε άνεμα Εκεί έξω πως αντέχεις Και εσύ «Και σπίτι δεν έχεις. Αν το άγριο μελόδραμα αυτής της μπαλάντας επαναφέρει στο προσκήνιο την να πρωτοπού. ας πούμε τα στρατοπέδα συγκέντρωσης των προσφύγων το επόμενο πάλι του Μπρέχτ γραμμένο το 1923 διεμβολίζει την καθησυχασμένη συνείδηση την απολύτως ασπρόμαυρη τον βαθύτατα κατανυκτικά και επιδεικτικά θρησκευομένων που αυτές τις ημέρες πλεονάζουν ως ήθιστε. Να, να, Άνοιξη πια που η θάλασσα βαθαίνει δεν έβρισκε η καρδιά της ησυχία. Ταξίδεψε κατάστρωμα η Μαρία... Κι σαν παιδάκι κουρασμένη Φορούσε ένα φτενό, φθαρμένο φόρεμα Μα ήτανε το σώμα της σαν όραμα Κι αντί και χαϊμαλιά Την στόλισαν τα ωραία της μαλλιά Στους Άγιους Τόπους, καπετάνιε, πάω Πάρε με κι ο Χριστός να σε ευλογεί Έλα, στο τσούρμο μου τρελούς μετράω και εσύ Είσαι η πιο όμορφη στη γη. Φτωχιά είμαι Την ψυχή μου έχω δώσει Στον Ιησού και αυτός θα σας πληρώσει Δώσε μας το γλυκό σου το κορμί Πέθανε ο Ιησούς σου Δεν μπορεί να μας ξοφλήσει Ούτε την πρώτη δόση Και η Μαρία έφυγε μαζί τους Την αγαπήσαν με ήλιο και με μπόρα Γεβόταν το ψωμί τους Το κρασί τους Κι έκλαιγε Όλη την ώρα, όλη την ώρα Χόρευαν όλη νύχτα, όλη μέρα Γυρνούσε το τιμόνι στον αέρα Μικρούλα η Μαρία, τρυφερή Εκείνη κι από πέτρα πιο σκληρή Πέρασε η άνοιξη, το καλοκαίρι Έσερνε τα παπούτσια σε νυχτέρι Βαρύ, από κατάρτι σε κατάρτι Κοίταζε την ομίχλη, έλεγε «Νάτι» Να την η και γέλαγαν. Ποιο ξέρει. Χόρευε όλη νύχτα, όλη μέρα. Και κάθε μέρα ήταν πιο χλωμή. Αχ, καπετάνια, πόσο θέλει ακόμη. Δεν είναι η αγιοί τόποι τόσο πέρα. Και ο καπετάνιος πλάι τη γελούσε, και πάλι ξάπλωνε και την φιλούσε Και ποιο σου φταίει για αυτή τη φασαρία. Ποιο φταίει που αργήσαμε, Μαρία. Χόρευε όλη νύχτα όλη μέρα και χλώμιασε η Μαρία σαν νεκρή και όλοι τους την είχαν βαρεθεί και στρίβανε στο δάχτυλο τη βέρα <Συλίδη> <Συλίδη> <Συλίδη> στο πληγωμένο σώμα της φορούσε με τάξη απ' την αλμύρα ξυλιασμένο βρώμησε το μαλλί της και κολλούσε στο μέτωπο το λέει λατημένο η Ιησού Χριστέ μου πως να με δεχτείς Πώς να σε δω, έτσι που έχω αμαρτήσει. Δεν κάνει εσύ με πόρνες να μπλεχτείς Κι εγώ είμαι ένα φτωχό, κακό κορίτσι. Από κατάρτι σε κατάρτι αργούσε. Πονούσανε τα πόδια και η καρδιά της. Κλεφτά έβγαινε τη νύχτα Και κοιτούσε τη θάλασσα, Τα μαύρα τα νερά της. Συνέβη το Γενάρη. Έκανε κρύο. Κολύμπησε, μα ήταν μακριά. Τον Μάρτιο πια, Μπορεί και τον Απρίλιο Άνοιξαν τα μπουμπούκια στα κλαριά Τα μαύρα κύματα έγιναν αφρί και ανέβηκε αχνή και καθαρή Στους Άγιους τόπους τώρα θα είναι σύντομα Πριν από τον καπετάνιο και το πλήρωμα Φθινόπωρο έφτασε στον ουρανό Μα ο Άγιος Πέτρος έκλεινε το δρόμο Πώς τόλμησε μια πόρνη να έρθει εδώ Μαρία Έχεις παραβεί το νόμο. Στην κόλαση την ρίχνει σύν Θεό. Μα ο διάβολος της έκλεινε το δρόμο. Πώς τόλμησε μια Αγία να έρθει εδώ. Μαρία, έχεις παραβεί το νόμο. Ταξίδεψε στον άστρο το κενό και πουθενά δεν βρήκε ησυχία. Την είδα ένα βράδυ στον αγρό. Τρέκλυζε, πήγαινε δίχως σκοπό. Χαμένη σαν παιδάκι η Μαρία.